Σε αυτό το καλοκαίρι θα είναι λόγια μια ευκαιρία να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Σου υπόσχομαι αυτό το να είναι πιο Πολύ ωραία. μου. Με χρόνο θαλασσί τον παρέα. Μια στη χάρπα παρέας. ωραία. Πολύ Ωραία. Τώρα παρέα είμαστε. Ορέα. Πολύ ωραία! Μαζί τώρα ένα οικόπεδο σχημαγευτική κινέτα. Τα από Από πού? Από Αίγιο! Από Αίγιο! Πέλαγος! Ορέα. Πολύ ωραία! Ένα και να ε, δεν είναι κακό Τι ένα ο Κυριάκο πλασάρει την Ελλάδα, ανοίγει πόρτες παράθυρα και ο Άδωνη τρώει ένα φουντούκι. Κάπω έτσι είναι τα πράγματα, έχει κι άλλα πράγματα η μέρα, αλλά αυτά τα δύο είναι κομβικά. Ε, 5η Ιουνίου του 2020, χτε έγινε μια εκδήλωση να παρουσιαστεί το νέο σποτάκι του Υπουργείου Τουρισμού. Πώ θα διαφημίσουμε την Ελλάδα. Είναι λίγο σοφιστικέ το όλο κόνσεπτ. το οποίο όμως μπερδεύει, είναι μπερδευτικό. Αυτό φάνηκε και στα όσα είπε εισαγωγικά ο Πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκη, ο οποίος κάλεσε τους τουρίστες να έρθουν στην Ελλάδα, αλλά και αν δεν έρθουν, δεν τρέχει και τίποτα. Και αυτό το καλοκαίρι θα είναι με λόγια μια ευκαιρία να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Άρα αυτό το οποίο θέλουμε να επικοινωνήσουμε είναι ότι το καλοκαίρι δεν είναι απλά μια εποχή. Είναι μια αντίληψη, μια ματιά στα πράγματα. Άρα αυτή η ματιά στα πράγματα μπορεί να μας συνοδεύει όλη τη εδώ και βέβαια μπορεί κανείς να διώσει και αυτήν την εμπειρία αυτό που μπορώ να σας πω ακούγεται και ο λίγο οξύμορο χωρίς κατανάγκη να επισκεφθεί την Ελλάδα. <χει> χωρίς κατανάγκη να επισκεφθεί την Ελλάδα. Κάνουμε τα πάντα φέτος και λόγω της πανδημίας να έρθουν τουρίστες εδώ, στην Ελλάδα. να βιώσουν το ελληνικό καλοκαίρι, όχι το καλοκαίρι γενικώς. Το καλοκαίρι γενικώς το βιώνει ο καθένας όπως θέλει, όπου θέλει, όπου και αν βρίσκεται αρκεί να υπάρχει καλοκαίρι. Εδώ λοιπόν ακούσαμε τον Πρωθυπουργό σε συνέχεια του σχετικού διαφημιστικού σποτ που λέει ότι είναι μια κατάσταση το καλοκαίρι και μπορεί ο καθένας να τη βιώσει οπουδήποτε άρα να μην έρθει στην Ελλάδα και το είπε και ο ίδιος χωρίς να έρθει στην Ελλάδα. Κατάλαβα και ο ίδιο ότι είναι εξήμορο. Δεν έχει όμω νόημα να ακούσει τον Έλληνα πρωθυπουργό και να λέει «Ελάτε εδώ στην Ελλάδα να ζήσετε το καλοκαίρι». Αλλά και αν δεν έρθετε δεν πειράζει, θα το ζήσετε από εκεί που είσαστε το καλοκαίρι. Παράξενο είναι. Ε, γιατί να γίνει όλη αυτή η καμπάνια. Και ειδικά φέτος που έχουμε ανάγκη τον τουρισμό για να έρθουν εδώ, να πληρώσουν εδώ, να δουν το, τον ελληνικό ήλιο και να βιώσουν μέσα τους... Έτσι όπω το έχουν ήδη το καλοκαίρι οι τουρίστε, αλλά με τα ελληνικά δεδομένα, όχι με τα δικά του δεδομένα. Αλλιώ θα κάτσουν στη Γερμανία, στη Σουηδία, στη Φιλανδία και εκεί καλοκαίρι έχει. Λίγο παράξενα όλα αυτά, δεν πειράζει. Κυβέρνηση των Αρίστων είναι. Κάτι παραπάνω θα ξέρουν τώρα που ανοίγουμε πόρτε και παράθυρα. Το καλοκαίρι λοιπόν αυτό ανοίγουμε σταδιακά, αλλά με αισιοδοξία τι πόρτε και τα παράθυρα τη Ελλάδο. Στον κόσμο. Κοίτα τεμάτια, καλά. Καταβάλλεται σκουτίνε. Με μα δίκανε μάτι και μα γουτσώνουν πόδια και με χέρια. Ανοίγουμε τι πόρτε και τα παράθυρα τη Ελλάδο στον κόσμο. Πολύ ευχάριστο και αυτό, πάρα πολύ ευχάριστο αλλά εμείς τα έχουμε ανοίξει και αν δεν έρθουν δεν πειραζεί το ζήσουν από εκεί σύμφωνα πάντα με τα όσα ακούσαμε χτες από τα πολύ επίσημα, πιο επίσημα δεν γίνεται κυβερνητικά χίλη δεν είπε μόνο αυτά, είπε και άλλα μίλησε για σας, για μας, για όλους τους εργαζόμενους και να ξέρετε Ότι σε συνέχεια αυτών που έχει πει και ο Άδενη Γεωργιάδης και ο Υπουργό ο κύριος Βρούτσης τη Εργασία και τη Ανάπτυξη, η κυβέρνηση και ο ίδιο προσωπικά, η κυβέρνηση αυτή των Αρίστων, ε, προστατεύει του εργαζόμενου, μοιάζεται του εργαζόμενου, θα κάνει τα πάντα και έχει κάνει τα πάντα για του εργαζόμενου. Αναγνωρίζω απόλυτα ότι σήμερα το κυρίαρχο συνέστημα στη χώρα είναι η αβεβαιότητα. Μπράβο, ο φόβο. Τι θα συμβεί. Πέτος το καλοκαίρι, που θα πάει η οικονομία μας, ποια θα είναι τα εισοδήματα του νοικοκυριού, των ανθρώπων οι οποίοι είναι εξαρτημένοι ε, από τον ε, τουρισμό, τι θα γίνει το χειμώνα, πώς θα μπορέσουν οι άνθρωποι να τα βγάλουν πέρα. Θέλω να γνωρίζετε ότι ως κυβέρνηση έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε πάνω απ' όλα τον κόσμο της εργασίας. σε <Το> και <Το> <Τι χόβεν σε κασό> Έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε πάνω απ' όλα τον κόσμο της εργασίας. Καταπληκτικό. Για να υποστηρίξουμε πάνω απ' όλα Τον κόσμο τη εργασία. Κάθετε, το ένα φουντούκι και δεν τα πει ακόμα. Δεν είναι κακό. Τι αφού. τρώγατε, Ένα φουντούκι. Έτρωγε φουντούκι. Βγήκε στο παράθυρο άδων το πρωί στο Μέγκα και έτρωγε φουντούκια. Αλλά συνέξε τη σύνδεση κανονικά γιατί είναι τα κανάλια, οι συνδέσει, τα link. Είναι το σπίτι του. Αυτό είναι το πραγματικό σπίτι. Εκεί κάθεται περισσότερε ώρε. Στο κανονικό σπίτι πάει ελάχιστε ώρε, σαν λίγο να. κοιμηθεί να ξεκουραστεί και να συνεχίσει στο μεγάλο σπίτι που είναι η ενημέρωση ε, εδώ ακούσαμε ότι προστατεύει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχει κάνει τα πάντα για να προστατεύσει τον κόσμο της εργασίας πολύ τυχερό αυτός ο κόσμος της εργασίας για τον ελληνικό κόσμο της εργασίας μιλάει το βλέπουμε μάλλον στο αυτό πως έχει προστατευτεί και κυρίως θα το δούμε από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μετά όλη αυτή την πολύ μεγάλη προστασία Κάνουμε μια παύση στα θετικά του τουρισμού, στου τουρίστε που θέλουν να έρθουν, αλλά και αν δεν έρθουν να το ζήσουν από εκεί που είναι, το ίδιο είναι. Τα καλά τη προστασία στην εργασία και πάμε να κάνουμε πόλεμο. Ούτε 6, ούτε 12, 200 ναυτικά μίλια. Αν επιχειρήσει να μου στήσει γεωτρύπανο ή ερευνητικό, βυθίζουμε το ερευνητικό. Βυθίζουμε το γεωτρύπανο. Αέρα! Και πειθανέ μαζεμένα πολλά σκάφη τη Τουρκία εκεί που εμεί έχουμε υπεροπλία κάτω από την Κρήτη. Ένα πράγμα θα σα λέω. Μπορεί να πέσει όλο το τοντοναυτικό τη Τουρκία και να βυθιστεί πάρα αυτά. Σε 10 λεπτά. Σε 10 λεπτά. <συγνώ> όλο το τοντοναυτικό τη Τουρκία και να βυθιστεί πάρα αυτά. Σε 10 λεπτά. <συγνώ> Σε 10 λεπτά. Και να μην ξαναβγεί Κουνούπι και Ρουθούνι. Εκεί λοιπόν να τους βυθίσουμε και να φύγουν οι Μογκόλοι στις στέπες της Ανατολικής Ασίας. Επειδή θα πάρει 10 λεπτά ο πόλεμος και θα λήξει, για 10 λεπτά τώρα μιλάμε δεν τίποτα, είναι σαν να δίνει αίμα. Κατά μία έννοια θα δοθεί αίμα και εκεί. Ε, να μην γίνει μία με δύο, αν γίνεται αυτό το δεκάλεπτο, να είναι άλλες ώρες, πριν, που ε, το αρέσουν όλα αυτά τα εθνικοπατριωτικά, επειδή πρόκειται για δεκάλεπτο. Αν ήταν για παραπάνω, μπορεί να παίρναμε και λίγο από το δικό μας χρόνο. Μεταξύ δύο διαφημιστικών πακέτων, μπορεί να γίνει ο πόλεμος που ονειρεύεται, που ονειρεύεται και τον ε, περιγράφει πολύ αναλυτικά. Ο Κυριάκο Θ Θα βγάλει και το πολεμικό. Προφανώ θα είναι φάρο που θα το δίνει στους ναύτε, στρατιώτε, αεροπόρου για να αντιμετωπίσουν του Μογγόλου, όπω λέει, του γείτονε δηλαδή, να του πάμε στη Στέπα από όπου ήρθαν. Δεν λέει μόνο αυτά, αναφέρεται και σε όλου αυτού που μέσα σε όλο αυτό τον πανικό, τον εθνικοπατριωτικό, στρευλό πατριωτικό πανικό, προσπαθούν να αρθρώσουν μια κουβέντα ότι δεν είναι και τόσο καλό πράγμα ο πόλεμο που πεθαίνουν άνθρωποι, γυρίζουν φέρετρα πίσω. Και να σα το πω και διαφορετικά. Εάν θέλει ειρήνη, προετοιμάζεσαι για πόλεμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν θέλει ειρήνη, προετοιμάζεσαι για πόλεμο. Υπάρχει αυτή η ψευτοαριστερά, η ελεηνή, η άπλητη τρισάθλη, η ψευτοαριστερή. Κάτι ακροαριστερά, Σαπρόφιτα; πρόφητα, τα οποία έχουν καλλιεργήσει τον Έλληνα την πεποίθηση ότι ο πόλεμο είναι κακό πράγμα. Τα οποία έχουν καλλιεργεί στον Έλληνα την περήσει τον πόλεμο είναι κακό πράμα. Τα οποία έχουν Έλληνα, την πεποίθηση, πόλεμος είναι κακό πράμα. Δεν τρέπον έχουν καλλιεργήσει μια τέτοια πεπίθηση ενώ όλοι ξέρουμε ότι ο πόλεμο είναι καλό πράγμα. Αν κάτι είναι ο πόλεμος, είναι καλό εκεί στον πόλεμο, δεν Οι άλλοι που θα έρθουν, δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι. Γενικώ όλοι το λένε. Και αυτοί που έχουν πολεμήσει, ακόμη και οι στρατηγοί που ετοιμάζουν πολέμου, λένε όλοι ότι ο πόλεμο είναι καλό πράγμα. Και έρχεται εδώ τώρα ο Βελόπουλος να σπάσει αυτή την αντίληψη που υπάρχει στον Έλληνα λαό, που έλεγε και ο Παπανδρέου, ότι ο πόλεμο είναι κάτι κακό. Δεν το λέει μόνο έτσι, ακούστε κι εσεί για να καταλάβετε ότι είναι καλό πράγμα. Το ακριβέ σχέδιο πώ θα γίνει η επίθεση και τι ακριβώ θα κάνουμε στου Η Ελλάδα πρέπει να κλιμακώσει από την δική πλευρά. Να βγάλει όλο το στόλο στην Ανατολική πλευρά του Αιγαίου. Όταν κινηθεί το τουρκικό σκάφο, να αρχίσει να τον παρενοχλεί μέχρι να πάει εκεί. Θα αναγκαστούν να μαζέψουν δικά του πολεμικά πλοία. Να του αφήσουμε να πάνε νότια τη Κρήτη. Έχουν και δύο τις φρεγάτες ακόμα. Εκεί λοιπόν, μαζί με του S300 που έχει η Ελλάδα στην Κρήτη, έχουμε το συντριπτικό πλεονέκτημα. Να του βυθίσουμε την αρμάδα για να τελειώνει η ιστορία. Κατάρρυψη τουρκικού αεροσκάφου. Βυθίση του Βύθιση, ναι. Το το πλοίο. Βυθί Δυθίσετε το πλοίο, τέλος, δεν υπάρχει άλλη λύση, καταλάβετε το. Και δεν είμαι πολεμοκάπιλος ούτε πολεμοχαρίς. Ε, δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο προσθέω ακούγοντάς το τώρα εδώ να ισχυριστεί ότι είναι πολεμοκάπηλος ή πολεμοχαρίς. Πουλάει πατριωτισμό από την ασφάλεια της Αθήνας γιατί δεν θα πάει ο ίδιος εκεί και κανένα συγγενικό πρόσωπο. Θα πάνε παιδιά ε, νέοι, νέες... να πάνε εκεί σε αυτόν τον χώρο και να γίνει όλο αυτό που περιγράφει, αν θα γίνει δηλαδή. Είναι δημόσιος λόγος όλο αυτό, αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι είναι δημόσιος λόγος και βγαίνει ένα αρχηγός κόμματος και περιγράφει πώς ακριβώς πρέπει να γίνει ο πόλεμος. Και αυτά μπορούν να υπάρχουν σε σχέδια, στα υπόγεια του Πενταγόνου ή οπουδήποτε άλλο. Αλλά είναι διαφορετικό να βγαίνει κάποιο να τα λέει από τα παράθυρα, από τις εκπομπές και από τα δημόσια βήματα, δημιουργεί άλλα θέματα και από, α, α, ανάποδα από αυτά που θέλει να ε, επιδιώξει και να καταφέρει. Βελόπουλος όμως είναι τον έχουμε ακούσει κατά καιρούς, όσο περνάει ο καιρός το κάνει πιο ειδικό το σχέδιο, το περιγράφει πολύ αναλυτικά, το έχει μελετήσει Να μην χρειαστεί ποτέ να συμβεί όλο αυτό, γιατί έχουμε επιτυχίε. Γι' αυτό δεν πρέπει να χρειαστεί να συμβεί όλο αυτό. Πάμε πάρα πολύ καλά στην οικονομία. Η οικονομία μα είναι το ατού, όπως έχετε καταλάβει, και στην πανδημία. Αυτά ταιριάζουν έτσι κι αλλιώ. Βγήκαν κάτι στοιχεία που δείχνουν μικρή ύφεση στην αρχή, ενώ περιμέναμε μεγαλύτερη. Ε, το πιάνει όλο αυτό ο αρμόδιος υπουργό ανάπτυξη και λέει: Κανείς... Σε μια ευρωζώνη λοιπόν με 3,2 η Ελλάδα έκλεισε με 0,9. Λοιπόν αυτό είναι εθνική επιτυχία κύριες σκουρή! Δεν επιτυχία μόνο του Μιτσοτάκη και του Γιοργιάδη, και δική σας επιτυχία. Δεν είναι επιτυχία μόνο του Μιτσοτάκη και του Γιοργιάδη, και δική σας επιτυχία. Όλονον. Όλοι νιώθουμε επιτυχημένοι. Είμαστε πολύ επιτυχημένοι όλο ο λαό. Γι' αυτό θα έρθουν και τα ανάλογα. Γιατί όταν έχει μια επιτυχία, έρχεται και ένα μονου μετά. Πώ θα το πούμε, μια επιβράβευση, μια ανταμοιβή. Περιμένετε θα έρθει και η ανταμοιβή. Αν έρθει πάρτε μα τηλέφωνο 2, 10, 80. Πάρτε από τώρα να πείτε τι προετοιμασίες κάνετε για αυτή την ανταμοιβή τη επιτυχία που έρχεται. Πάρτε επίση τηλέφωνο όσοι θα πάτε πόλεμο και πάρτε επίση τηλέφωνο όσοι γυρίσετε μετά από το 10 λεπτό του πόλεμου. Ε, για να μα πείτε, γιατί θα ακούσουμε και τώρα, τι ακριβώ προϊόντα πρέπει να ενισχύσουμε και τι ακριβώ προϊόντα πρέπει να τρώμε όλα αυτά μετά τον πόλεμο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν πραγματικά θέλει η κυβέρνηση να βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα που για μένα είναι η αιχμή του δόρατο μια οικονομία, θα πρέπει σοβαρά να κάνει ένα σχέδιο. Να στηρίξουμε. Πορτοκάλι Αφρική. Ρίζη Κίνας Πατάτες Αιγύπτου. Κομμάτε Τουρκία. Μέλι Κίνα. Σταφίδα Ινδία. Σταφίλια Ινδία. Σταφίλια Ινδία. Γιώνο entin θα ήθελα me miró sus clavos son la droga que define mi venir mi venir ti prohibida para tomates turquias quiero yo la quiero hasta la quiero yo la quiero morir Πατάτες Αιγύπτου Πάλι πατάτες Ναι πάλι πατάτες Είναι Αιγύπτου όμως δεν είναι τις Νάξου που είναι και πάρα πολύ καλές Εδώ λοιπόν τα προϊόντα με τα οποία θα τραφούμε Μετά τον πόλμο μπορεί και πριν το πόλεμο. Ευτυχώς στο κοινοβούλιο υπάρχουν αστέρια, το ξέρουμε όλοι από σχεδόν όλες τις παρατάξεις κατά καιρούς δίνεται η ευκαιρία ανά 20 ημέρες, 25 ξεπετάγεται ένα αστέρι. Καταλαβαίνουμε τι σοφή επιλογή έχει κάνει ο ελληνικός λαός, μετά πάβει αυτό το αστέρι και έρχεται μετά η σειρά του άλλου αστέριου να ξεπεταχθεί. Χθες λοιπόν ξεπετάχτηκε το αστέρι από το ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Μπέτη Σκούφα είναι βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό πιερίας Μα έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν. Μίλησε για τα αγγλικά στον Υπιαγωγείο που έρχονται με το νέο νομοσχέδιο τη Υπουργού Παιδεία, κυρία Καραμέο, και ο, ο, για να μαθαίνουν τα παιδιά από τον Υπιαγωγείο Αγγλικά. Ε, και εκεί λοιπόν η αριστερή Μπέτη Σκούφα ανακάλυψε ότι υπάρχει διάκτυλο πίσω από όλη αυτή την κίνηση και συμφέροντα. Θέλω να πω, παρόλο που θα φανεί σκληρό, ότι με κάνετε να πονηρεύομαι ότι ακριβώς και η εισαγωγή της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στον πιαγωγείο, κάποιο άλλο ειδικό κρυμμένο συμφέρον εξυπηρετεί. Μήπως αποτελεί και αυτό επιταγή αμερικανικών σχολών, αμερικανικών πανεπιστημίων. Δεν παίρνει θέση και αυτή είναι η οριμότητα της συντρόφης σας εδώ της κυρίας Κούφα. Αφήνει υπονοούμενο, είναι ένα θέμα προς διερεύνηση Νομίζω θα πέσουν επάνω τα think tank του ΣΥΡΙΖΑ Να δώσουν μια απάντηση ότι τα αγγλικά στον υπηαγωγείο μάλλον εξυπηρετούν αμερικανικά συμφέροντα Γιατί να μαθαίνει το παιδί από τον Υπηαγωγείο Αγγλικά, φτάσα παραμυθάκια που μαθαίνουν την Αλφαβήτα, δεν μαθαίνει κάτι άλλο στον Υπηαγωγείο. Όλο αυτό κάτι σημαίνει. Προφανώ σημαίνει και το να μαθαίνουν και στα χρόνια του Δημοτικού τα παιδιά Αγγλικά, και αυτό είναι από συμφέροντα των φωνιάδων των λαών. Έπρεπε κάποιο να τα πει, τα είπε η κυρία Σκούφα, τόλμησε και τα είπε γιατί δεν τολμάνε, φοβούνται όλοι. Η κυρία Σκούφα πάλι από το Βήμα τη Βουλή, παλιότερα μα είχε διαφωτίσει για το τι έκανε τότε και μέσα σε πιο ακριβώ πλαίσιο. Μια πρόταση και κλείνεις Όχι κλείνετε τώρα Όσο και να προσπαθείτε να εξαπατήσετε τον ελληνικό λαό Ο ελληνικός λαός γνωρίζει πάρα πολύ καλά Ποια δύναμη ακόμη και μέσα στο πατοσμιοποιημένο καπιταλισμό Είναι αυτή που τον υπερασπίζεται και μάλιστα με κάθε κόστος Φρουρά! Φρουρά! <Το> <Το> <στα> Κάθε τι τρώγα ένα και τα ε, δεν θα καταπιαχθώ. Με δεν Τι Ένα φουντούκι. Έτσι λοιπόν, η Μπέτη Σκούφα είχε καταγγείλει και τον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό, τα είχε καταγγείλει όλα και τώρα άρχισε να καταγγέλει σιγά σιγά τον ύποπτο ρόλο των Αγγλικών ε, και τη σύνδεσή του και διασύνδεσή του με τα Αμερικανικά και Αγγλικά προφανώ συμφέροντα. Έχουμε δει κάτι στι συσκευασίε που γράφουν περιέχει ίχνη ξηρών καρπών. Εδώ ο Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη περιέχει ίχνη ξηρών καρπών. Κάθε τέτοιο έτρωγα ένα φουντούκι και δεν έχω καταπιαχθεί. Δεν είναι κακό. Τι τρώγατε? <χι>... Ένα φουντούκι. Ah, Απλά τον κόσμο θα βουτσά τον άμμιστο, δεν πειράζει, μια χαρά. Μαμά! Μαμά, εσύ! Απλά τα φουντούκια δε μου, δεν <χι> μου χρειάζεται τα φουντούκια μου. Απλώ δεν τρώγατε τα φουντούκια μου, Όχι, ίσα, απλώ μου ήρθε στο μυαλό τώρα ο παραλληλισμό. Ακού, μαμά! Ήρθε εδώ η Ιωλέλα και την έδιωξα. Την είπα όσα είπες, ναι. Αλλά όμως... είπε χαλόβα και πολλοίς Όχι, ίσα ίσα, απλώς μου ήρθε στο μυαλό τώρα ο παραλληλισμός. κάθε το γαλά φουντούκι και δεν να τα πια δεν είναι κακό. Τι τρώγατε, ένα φουντούκι. Φουντούκι, βανίλια, καραμέλα. Έχουμε! Το καλοκαίρι, λοιπόν, αυτό, ανοίγουμε ένα φουντούκι. <Συσίες> Φέτος, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και το φετινό καλοκαίρι θα είναι τίποτα. ένα φουντούκι. Φουντούκι! <Συσίες> <Συσίες> και παρουσιάζουμε την Ελλάδα μέσα από ένα φουντούκι. Εδώ είναι ο όπω κάθε μέρα. Έτσι και σήμερα, Παρασκευή, τελευταία μέρα τη εβδομάδα, πριν από ένα τρίμερο, 2.11:10.88 80 80, τηλέφωνο επικοινωνία, radio.pathaki.parpolitik.gr, το mail του σταθμού και αυτή την ώρα τη εκπομπή. Βλέπουμε τι γράφετε, τι στέλνετε. Σα παρακολουθούμε και στο YouTube το official, εκεί από κάτω που τσατάρετε. Η Χριστίνα Γκελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Σήμερα η μέρα έχει πάλι μια επέτειο, μα αρέσουν αυτέ οι επέτειοι. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1898, πολύ παλιά. Ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανό, ποιητή, δραματουργός έχει γράψει θεατρικά. Δεν έζησε πάρα πολλά χρόνια γιατί το 1936 οι φασίστε του Φράνκο τον έπιασαν έξω από τη Γρανάδα. Δεν ξέρουμε σε ποιο ακριβό σημείο, δεν έχει βρεθεί ούτε τάφος ούτε τίποτα και τον σκότωσαν αυτό το παγκόσμιο σύμβολο ειρήνη, τέχνη, πραγματική, ουσιαστική και ε, ε, σύμβολο κατά του φασισμού. Ε, με μία λέξη μπορεί κανεί να το. να τον χαρακτηρίσει ε, έτσι αν και έχει πολλούς χαρακτηρισμούς θα μπορούσε ο Λόρκα έχει χιλιοτραγουδηθεί από όλους εμάς εδώ έχει μελοποιηθεί από πάρα πολλούς Έλληνες συνθέτες έχει μεταφραστεί από πάρα πολλούς Έλληνες ποιητές. Εδώ θα ακούσουμε έναν Θοδωράκι με Γιώργο Νταλαρά <Κατω> τα σβέργα λιγαριάς και στη Σεπίλια πάει. Τα κατσαρά του γυαλιστά στα μάτια του μπροστά στην όψη του είναι μελαμψός από του φεγγαριού το φως. Τα ρίχνει νερό να στρώσει και να το χτύγει η σαφώση. Κάτω στη σάκρο ποταμιά στο μονοπάτι να τον φτάνουν. Κάτω από τα κλόνια μια στελιά σχοροφυλάκη και τον πιάνουν. Από παραδείς η ώρα αυτό, Τον σέρνουσε και λίμικρό Απ' έξω κάθονται φιλάνε Πίνουν ραχή και βλαστιμάνε. Να πάμε και λίγο Αμερική Πάνω εδώ που τελειώνει σιγά σιγά Ε, υπάρχουν και οι σχεδιαστές μόδας Δεν τους ξέρουμε όλους Που έχουν και καταστήματα στις μεγάλες πόλεις Και πολυκαταστήματα με τις βιτρίνες Τις ωραίες ένας από αυτούς είναι ο Μαρκ Τζέικομπς Αν το λέω σωστά δεν τον ξέρω καν Τους πάσανε, έτσι λέγεται ωραία, τους πάσ... Η Χριστίνα και τα ξέρει γιατί ντύνεται Από το Μαρκ Τζέικομπς Τους πάσανε ε, τώρα στα επεισόδια ε, Τους σπάσανε το, το μαγαζί Και έκανε μια δήλωση Θα περίμενε κανεί γιατί το βλέπουμε και εδώ στου δικού μου να καταγείλει τι διαδηλώσει, του μαύρου Αφροαμερικανού που διαμαρτύρωται και λέει. Σα τη διαβάζω ολόκληρη. Ποτέ μην του αφήστε να σα πίζουν ότι ένα σπασμένο τζάμι ή μιας περιουσίας είναι μια περιουσία συνεβία. Η πείνα είναι ευεία, το να μην έχει πει την ευεία, ο πόλεμο συνεβία, το να ρίχνει βόβε σε ανθρώπου συνεργία, ο ρατσισμό συνεργεία, η ανωτερότητα τη λεφτική φυλή συνεβία. Το να μην έχει η αντροφανακευτική περίθεση συνεργαία, το να μολύνει στο νερό για το κέρδο. Είναι ευαία. Οι περιουσίε μπορούν να αντικατασταθούν. Οι ανθρώπινε ζωέ όχι. Αυτά είπε λοιπόν ο άνθρωπος που είχε ζημιά, που θα πληρώσει επειδή τους σπάσανε μέσα στα γεγονότα, μπορεί να του λεϊλάτισαν για την πολιτισμόδαση σε αυτή η λέξη, και το μαγαζί. Και έκανε αυτήν ακριβώς εδώ την δήλωση. μα αυτή πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Σε λίγο είμαστε εδώ.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 Και το καλοκαίρι. Βγαίνουμε όλοι και χειροκροτάμε την είσοδο του καλοκαιριού. Προπέδου, αν θέλει να προσθέσει κάτι, πρόσθεσε ότι θε αλλά η μπαδιάνα και πρόκειται. Σου λέει τώρα χειροκροτάμε για του γιατρου, τώρα του απολύνουμε του γιατρού. Α, σωστό, σωστό. Το τώρα το χειροκροτάμε με του μπάτσου. Μετά ναι. χειροκροτάμε με του μπάτσου στην Εσότα. Πράβω, ακριβώ. Λογικά, θα το πείτε αυτό. Ναι, ρε, εντάξει, μπορεί να κάνει να προσθέσει πολλά πράγματα του ρε παιδί μου. Το κυριότερο είναι να ξεκινήσει μια αντιστροφή μέτρηση τόσε μέρε για να κλάσει η Βαδιάνα. Από Λονδίνο σε παίρνω τηλέφωνο. Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Έχεις ξεχάσει που ακριβώ θέλεις να πα. Όσα κι αν έχω δει, κάποια δεν σου δίνω. Θα κάνεις φορές με το magic pass. Όχι, όχι, Λονδίνο. Α, είναι καθαρό. Το το το Ξέρει που είσαι. Κατά κέντρο, δίπλα στο αεροδρόμιο του Heathrow. Να το χαίρεσαι. Α, ε, και πώς. τι το κάνει, Όλοι οι χτυκάρτε βγαίνουν από μέσα. Ε, τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, τι να κάνουμε. Η μετανάστευση εδώ μα έφερε, τι να κάνουμε. Ξέρω, Δεν το, το ξέρω. Αγγλικά, ξέραμε, εδώ ήρθαμε. Τι να κάνουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σε ακούω πολλά χρόνια και εδώ που είμαι, κάθε μέρα. Και ειδικότερα να σε ευχαριστήσω για την ώρα του λαού που μα βάζει. Πολλέ φορέ θα κιόλα, ειδικά μετά την Παρασκευή που άκουσα για την. Ε,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 Και τώρα θα πέσει και απ' τα σύννεφα. Ο Πρίνος λέει πάνω η ιδιωτική εταιρεία η ελληνοαμερικάνικη της κατά. Είναι ζητάει λεφτά το ελληνικό κράτος. Η ιδιωτική εταιρεία. Για είναι... μια στιγμή τρόμαξα. Ζητάει από το ελληνικό νόμι, από την επένδυση. Καλό, ε. Όχι, όχι, όχι. όχι. Δεν θέλω να λε τέτοιες ε, ε, χαζομαρίτες. Και το άλλο, επειδή τώρα πήγα έτσι και με, με, είναι μια χαρούμενη μέρα για την οικογένεια, οι αδερφοί μου δίνουν το τελευταίο του μάθημα για την ιατρική. Και συζητώντα πώ θα το γιορτάσουμε ή τι δώρο θα κάνουμε ή πώ θα τη βοηθήσουμε, καταλήξαμε ότι το πιο ωραίο δώρο που μπορούμε να του κάνουμε είναι τα εισιτήρια που θα του βγάλουμε για να πάει να κάνει κάνουν στο εξωτερικό. Αυτό έτσι για την κατάκτη και τη δυσοδεία που έχει αυτή η χώρα. Πήρα από πόση χαρακτηρία. Άκουσα μόλι το ποίημα το του Μητρού σε συνδυασμό με τι τελευταίε ανάσχε του συνανθρώπου μα και ξεφτιάσαμε τα, τα κλάματα. Ναι. Ε, κάνετε. Καλά, εσεί. Καλά, και εμεί. Ωραία. Λοιπόν, θέλω στυλιστικό σχόλιο. Στιλιστικό, για ποια? Για ποιον? Για να μου σχολιάσει και γραβάτε το κουτσούπα, σου είπα. Α, την Μπουά. Μοντέρνο ο γενικό γραμματέα. Δεν λέω, αν και είναι στυλάτο, θα το δεχτώ, Αλλά δει, είναι περσινή μόδα το Πουά. <laughs> Όχι, ρε, το Πουά είναι διαχρονικό. Μην, είναι, είναι, μην Εντάξει, ναι, αλλά έχει περάσει, είναι περσινή. Φέτο είναι το κοτλέ <laughs> <σταλής> θα το δει και στα μάγιο, <στάλει> Είναι τα κοτλέ στη μόδα και στη γραβάτα θα μπορούσε να βάλει κάτι ένα κοτλενάκι. Θα <στάλει> λανσάρου <στάλει> γραβάτες γραβάτα Δεν είδα αυτή η γραβάτα του, του, του κουτσούπα ή η Πουά είχε και σφυροδρέπανο α πούμε πουά παρακάτω. <στάλει> <στάλει> ή ένα σκέτο δεσέν. Θα σε γελάσω, δεν το παρατήρησα. Μπορεί να ήταν έτσι λίγο. Άμα δεν ξέρει να μιλέ. Άμα δεν ξέρει να Άντε, γεια. Κάτσε, τρώγα ένα φουντούκι και δεν είχα καταπιαχθεί. Δεν είναι κακό. Τι τρώγατε, <ΣΣ2> Ένα φουντούκι. Α, σαν εντάξει. τον Κώστα Μουτσάτο να έμνηστο, δεν πειράζει, μια χαρά. Μαμά, μαμά, εσύ. Απλώ, τα φουντούκια μου δεν μου χρειάστηκαν τα φουντούκια. Άλλο δεν τρώγα από τα βουτσά... φουντούκια μου, δεν. Πολύ σα ίσω, απλώ μου ήρθε στο μυαλό τώρα ο παραλληλισμό. <ΣΣ2> να με χάσει το κομματάκι, και ο βάτρω από το θύμησαν. Τι ωραίος αυτός ο παραλληλισμός Εμάς αυτό το κομμάτι του βουτσά μα έρχεται ως παραλληλισμός σε αυτά με τα φουντούκια που λέει ο Άδωνις Γιοργιάδης στη σύνδεση του Μέγκα το πρωί με τον Παπαδόπουλο και τον Φουσκίδη Επειδή έχουμε πολλές διαφημίσεις και επειδή πρέπει να προλάβουμε και τις παραγγελίες που ακολουθούν τώρα έχει λόγο ο λαός το δεύτερο μέρος Αν έφθει ο Συριζέος θα το 5 λεπτά χθες. 5 λεπτά σα άρεσε. Ω το τι να μ άρεσε. Ειφ φλεπαλιά θα του σε 30 δευτερόλεπτα. Μεγάλωσε, φίλε, μεγάλοσε. Γέρασα, ε! Δεν τον χόρτε το, να τον, τον παγάσα. Άσε που το, μου άφησε κα... για εκπληξούρα στο τέλο ότι είναι Συριζέος. Ρε φίλε, τώρα που τον ακούω, εντάξει, εγώ τον ακούω και ακούω του δυο σα, αλλά στο, στη δεύτερη ότι είναι Συριζέος, μόνο σε λέει για καλό στην αριστερά και για κακό αριστερά. Το πιάνεις, δεν λέω ότι δεν το το Δεν είναι και λίγο πόλεμο μελέτο στο βαρουφάκη για, για να μην χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ η αριστερά δηλαδή. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετική στο είναι, είναι, Είναι αυτό, αυτό το... το ήθος τη συγκεκριμένη αριστερά ή να αυτό το ήθος. Το έβαλε, το έβγαλε Τώρα αυτό με την ακρίβαλη Έκαλε, το... αναβλύζει περι... αυτό το ήθος. Περιέγραψε ακριβώ την, την διαφορετικότητα του νεοδημοκράτες. Αυτό, αυτό πηλάκια... τώρα το μεταξύ είναι ανεφμερόκά του ή είναι για ψύχουλα. Κοίταξε, τέτοιο βλάκα εθελοντίνε. Τέτοιο βλάκα θα πληρώντε το πιθανότητα. Ποιο βλάκα, μπορεί. μπορεί, μπορεί.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 Είναι πολύ περισσότερα από την που τώρα την οικονομική κατοχή που έχουμε Εδώ Ελληνοφρένια Τη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ γιατί είναι του Αγίου πνεύματο Και επειδή είμαστε άνθρωποι του Πνεύματος θα κάνουμε αργία Οπότε live θα είμαστε την Τρίτη Καλό τρίμερο να έχετε, να περάσετε καλά γενικότερα ε, Τώρα έχουμε τι παραγγελίες αφιερώσει Όπως κάθε Παρασκευή μας πάνε στο μαγκαζίνο Γεια σας Και να τι θέλω τώρα να σας πω Με τις συνδύες μέσα στην πόλη της Καλκούτας Φράξαν το δρόμο σ' έναν άνθρωπο Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο και που εβάδιζε Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Θα ήθελα τον Πρωθυπουργό Μαλάκα, από το Μαγόλο που λέει ποιο είναι, βάλω τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει κάτι δικά του, βάλω από την ταινία που λέει στο το διάλογο και εσύ, και έχω στο τέλο το τύπο που λέει Εσύ να πιάνει, ξέρει τι να γίνεται και τέτοια. Όλε οι αντιπολιτεύσει κάτι λένε βαρύ για την κυβέρνηση. Κανένα δεν έχει πει τον Πρωθυπουργό Μαλάκα ω τώρα. Ποιο είναι! Γεια σου, Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα σου μιλήσω άμεσα και ξεκάθαρα. Ναι, ναι, ναι. Νιώθω και εγώ Μαλάκα. Καταπληκτικό. Αηστοβιάνο και εσύ Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε. Να μην πεθάεις ποτέ ρε, φιλά, ρε ποτέ ρε, ποτέ Σκατα να πιάνεις χρυσάφνα Να γίνετε ρε μαλάκανε Να το λοιπόν γιατί δεν δέχουμε; Να υψώσω το κεφάλι Στα στροφώδεις στα διαστήματα Θα πείτε Τα στρα είναι μακριά Κι η γη τόσο δα μικρή <ΣΣ>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 Τρέχει το νερό. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. Τρέχει το νερό. Καλά μαλάκα είναι. Δεν σου πει να μαζέψει τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύει το τόσος Ναι, ναι, ναι, ναι. Τόσες δε κάνετε, δε κάνετε. Ρε, Δεν... δε... πλάχα, Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό στα βλάκια. Δεν θα πάει στα γόνα νερό, χαμένο Το νερό είναι δυστυχώ. Απαράδεκτο, αυτή, Άρε, γα... Μένα, α... Α... Ε, το λοιπόν. και να είναι τα άστρα εγώ την γλώσσα μου τους βγάζω Αγόρι μου, θέλω να μου βάλει μια παραγγελή την Παρασκευή, το Κύπριο, το θυμάσαι? Το Κύπριο, ναι Ναι, ναι, το θυμάσαι έτσι? Ο κύριο Κύριε Απόστολο. Ποιο? Αποστόλη. Το, το, το, το κύριο Απόστολο πώ είχαν τα αποστόλη. Τέλο πάντων, δεν πειράζει, για πε. Προχθέ σου είχα δώσει μια παραγγελία να βάλει στο Κύπριο. Ωραία, δεν τον ε, έβαλα. Ναι, ναι, μωρίμα, αλά, τίχα, δεν την έβαλε, Μωρή Μαλάκα, δεν την έβαλε. Από τι κλάση μου έφαγε και. Γιατί δεν την έβαλε. Σε Ξέ... έγραψα. Σε δεν ξέχασα, σε έγραψα. Με έγραψες. Ναι, Εγώ. μπορώ να σε ενημερώσω και πού. Και εγώ, και εγώ. Εσύ πώς εσύ πήρε να το ζητήσει και παίζει και πίσω. Τώρα να παραπονηθείς Πού έγραψα ακριβώ, Εγώ σε έγραψα. Εντάξει, έγραψε. Ωραία. Και... Θα στο βάλω την Παρασκευή okay. που έρχεται. Έλα, γεια. Okay.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 Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον ε, σοβαρό. Και από την αμόχωστον θα δείτε να τρέξετε στον Όλυμπον Είσαι βλάκα. Βλάκαν, δεν βαλαδενή. Θα ήθελα να λάβουν μέρο των διαγωνισμών. Ποιο διαγωνισμό? Αυτό με, το, με τον περιβάλλον. Εσεί είστε Τσίπριο αδερφό? Εμεί ήμασταν από την Κύπρο. Ναι, καλά, μπαμ, κάνει. Πατριώτε. Ναι, ναι, τι θέλετε. Πατριώτε, ο δική μα τη Βύση. Είδα ότι βάλατε έναν ε, διαγωνισμό διαντοπεριβάλλον. Ναι, ναι, έλαβε τέλο όμω. Έλαβε τέλο. Ναι, ναι. Ανακοινώνουμε τα ονόματα. Α... Ναι, ναι, τα 500. Ν. 500. 500 νούμερα. 500 ονόματα. Εσύ είσαι αδελφό πατριώτη. Εγώ είμαι αδελφή πατριώτη. Ναι. Ε, παραπολιτικά. Ναι, τα ίδια. Η, Η ίδια. Τα Αποστόλη Ο ίδιο. φίλε, Δεν σε αναγνωρίζω το τηλέφωνο. Βήμα βήμα το πάμε. Ε... Για πάμε παρακάτω. Σα χρόνια φίλε. Και δεν έχει καταλάβει χριστό, έχω... Πώ ακούω χρόνια λέω. Μπράβο, Πώς... πάντα τέτοια καλή να Σε, σε παίρνω από Δανία. έχω μεταναστεύσει εδώ πέρα θα να πάνε. Θέλω μια για την παρασκευή ρε, φίλε. Για Ότι είναι. Ποια τέσσερα, ε... δεν κανένα. εγώ,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 Κι' ανοκλειώστε με Πόνους μας είναι αλυτάριο θα δραπετεύει Το έβαλα την προηγούμενη αντιλαλ, εβδομάδα Ήτο αντιλαλούν φυλακές Για το πρώτο Έχει είμαστε το... ακόμα, το πρώτο περνάει, ναι Αντιλαλούμε αντιλαλούνε A Έχει και πολύ τελικά Λοιπόν, έγινε, να είσαι καλά. Της κρύο, τα, σε ενέσεις, όλα τα Καλημέρα σε όλα τα Καλημέρα εκ μέρους των προβάτων. Σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να βάλεις το βρούτσι που λέει κανένα εργαζόμενος δεν θα μείνει απροστάτευτος επί δημοκρατίας. Καλό αυτό το ανέκδοτο. Και Όντως. Να... Και να βάλεις για απάντηση και όλες αυτές τις μαζίες που έλεγε αυτά τα χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ υπέρ των εργαζομένων. Στο τέλος να βάλεις αυτό και κάθε φορά να βάζεις αυτό να είναι από την Μαγούλα και τον άλλον να με το θυμιατό από τον Πυρεά Κανένας εργαζόμενος και από αυτούς που υποχρεωτικά έπαινε να επαναπροσληφθούν. Και από κίνηση οι οποίοι δεν ήταν υποχρωμένοι η επαναπρόσληψή τους, δεν θα μείνει απροστάτευτος από την κυβέρνησή μας. Ε, Λάμα, π. Π. Εάν με ρωτάτε αν μπορεί να ζήσει κάποιος με 586, θα σας πω πολύ δύσκολα. Ρε, Μίτσο, ε, θυμιά, το πέσαμε, ρε, Μακάρι όμως... Να είχαν όλοι οι Έλληνε τα 586. Ας πω, με ξέρει, εμένα και μου κάνεις πλάκα. Καθολική απαγόρευση των απολύσεων δεν υπάρχει πλέον. Ξέρει ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί, θα τον κόπο με λυπηρία. Το Καταδικάζω με τον πιο απερίφραστο τρόπο τι απάνθρωπε συνθήκε εργασία, τη βία και την ανθρώπινη εκμετάλλευση. Λάξε γαρντζόν! Έλληνα φορολογούμενε πλήρωνε! Κάντε του γάτσε σπίτι σου γαρντζόν. Λοιπόν θέλω αφήνως για την Παρασκευή τώρα που σας ακούω εδώ όλα τα καλά λόγια που έχουν πει όλοι οι στην Ελλάδα για τον Πρόεδρο των Ηνωμένου Πολιτιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ελεύθερης αγοράς Δεν έχουμε λόγο είναι πολύ ακριβή αυτή μπορεί να πληρωθεί πολύ ακριβά αυτή η αντιαμαρκανική ιστηρία η οποία τι να μας καταλάβει αυτά πληρώνονται Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύω ότι έχουμε και μοιραζόμαστε κοινές αξίες μοιραζόμαστε και κοινούς στόχου. Επίστωσα από την συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο ότι η προσέγγιση του στα, προ... στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο να αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένε φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικό αλλά γίνεται για καλό. Είναι καλό να έχουμε τους αμερικανού στην αλεξάνω είναι καλό. να ενισχύουμε τις δικέ μας δυνατότητες γιατί θα αποκτήσουμε κάποια στιγμή drones με μία βάση στη Λάρισα. Με τρώμα μόνο μα. Καλό, το σκουφί και πήγα να το κλείσω. Γιατί να το κλείσει, Έτσι πήρε για να το κλείνει, Φάρσε κάνει. Κάνω αναπάντητε, κάνω αναπάτη αναπάτη και... δεν να... σε παίρνω πίσω, ξέχνα το. Λοιπόν, από στενάκω, να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Με αφορμή τη σημερινή μέρα που είναι μνήμη για το χικμέτ. και με δεύτερη αιτία, βασικά. Όχι αφορμή, με αιτία, τα μου, που είναι τη τρίτη. Ε, να πω ότι την μη το 90 Στον έχω Στον Τζερόνιμο μου. Έχει του λόγου, έχει κάνει μαλακία, αλλά αυτό υποψιάζομαι. Όχι, ίσα, ίσα, ίσα, ε, σκάντω, ρε, όχι, είσαι τότε. Κάτι, είσαι κάνει τρεσί. Το αντίθετο σου λέω, το αντίθετο. Να σου πω ότι την αγαπάω και θα τον αλλάξουμε τον κόσμο. Θα την ε, αλλάξει τη γυναίκα σου. Θα τον αλλάξουμε τον κόσμο, ρε, θα τον αλλάξουμε τον με κόσμο. Με την ίδια γυναίκα. Με Λε. την ίδια γυναίκα, βέβαια. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω τάκη. Τάκη και όνομα, ρε, θέλει. Μπράβο. Τι τάκη λέγεσαι. Παναγιο τάκη, ναι. τι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θα τον αλλάξουμε τον κόσμο, αποστολ Σκληρό καλσόν, ο ΠΑΚ να πάρει. να μην σκηστεί εύκολα Λάμε. Ρε θα τον αλλάξουμε σου λέω Ρε εντάξει θα περιμένω, εδώ θα είμαι Όχι δεν θα είσαι, εκεί μαζί θα είμαστε Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτη Που δεν την αρμένισσα με ακόμα Το πιο όμορφο παιδί Megalo se acoma me, me That is <laughs> me Δεν τη ζήσαμε Ήθελα μια παραγγελία για την Παρασκευή ρε αλλά με προλάβατε Ήθελα να βάλετε το μικρόκοσμο και τα λόγια του George Floyd, Αλλά μόλις τώρα το έπαιξε ο Θήμιος Τώρα τι να σε κάνω, θα στο βάλω μια επανάληψη Ξαναβάλω μια επανάληψη την Παρασκευή αυτό ήθελα να σου πω, καλήτω πιο Πιο πιο και πιο μεγάλο Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει Είναι ένας άνθρωπος που τώρα λισοτένουν με Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει One of my homie died, I'm about to die you see? Uh, What do you want? I didn't breathe. Uh, Let's get up, and get in the car. Mama. Get up, and get Mama. in the car, right? I didn't breathe. Irena, Irena, Irena, Ah, there's water or something, please, please.